Κοντά στα 200. Κοντά στα 200 εκατομμύρια είναι τα χρέη της Μάλιστα. Νέας Υμοκρατίας. Ωραία, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα που λέει ότι θέλει να νοικοκρύψει τον τόπο να έχει μαζέψει χρέη 200 εκατομμύρια και τι θα κάνετε με αυτά τα Το χρέη. Όταν όλα αυτή η ερώτηση σου πρέπει. Θα ζητήσετε να διαγραφούν τα χρέη της Τράπεζας. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω βγει σε μια κάμερα και να έχω υψάματα στον κόσμο. Είναι τελείως αδύνατο να πηλώσει, νέα, για 200 εκατομμύρια Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Αν γίνεται ο τι θα κάνει. Είναι τελείω το... βέβαιο θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία διαγραφή χρονών τη Νέα Δημοκρατία.